Σας λέει τίποτα και λογικό είναι αυτό Αλλά εάν σα έλεγα πω η Whipping Mist είναι το προσωπικό σχήμα του Σπύρου Μεγεδεσίδη Ε τότε όλα έρχονται και δένουν έτσι Γιατί αυτομάτως το όνομα Σπύρος Μεγεδεσίδη συνδέεται με την απίστευτη γαραζοψυχιαδηλική μπάντα των Αθηναίων Yesterday's Thoughts Μια μπάντα συνηθισμένη με τα αδέρφια Μεγεδεσίδη Τον Μίμι στα πλήκτρα και τα φωνητικά και τον Σπύρο στην κιθάρα και τα φωνητικά Βέβαια για την ιστορία να πούμε ότι την πάντα συμπληρώνουν ο Λευτέρη Γαλάνη στον Πάσο και ο Γιώργο Βακιατλάκη στα Ντράμ. Τζεμπούτο Ελπή, λοιπόν, το οποίο μετά από δύο αναβολέ λόγω των γνωστών προβλημάτων με τα εργοστάσια παραγωγή και την υπερχόρτωση αυτών με, να το πω βινιλιακή σαβούρα, έγινε μόδα. Βλέπετε το βινιλίο και βρήκαμε τον πελά μα. Εμεί που δεν το αφήσαμε ποτέ και το υποστηρίζουμε από γέννηση μα, έλεγα. Τέλο πάντων. Το LP Long Streets αναμένεται στα τέλη Μάρτιο αρχές Απρίλη και η προπόλυση έχει ήδη αρχίσει. Θα κυκλοφορήσει μόνο σε LP βινήλιο, σε 100 έχρωμες transparent red κόπιες και 200 μαύρες από την Time Machine Production, στο label δηλαδή που βγάζει και το φανζίν Time Machine. Κοντά μας, απόψε, θα έχουμε τον Σπύρο να μιλήσουμε λίγο για αυτό το άλμπουμ. Καλησπέρα Σπύρο Καλησπέρα Μιχάλη μου Πώς σε βρίσκουμε Με βρίσκεται μια χαρά θα Ωραία. έλεγα Ωραία Καταρχάς σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου και είσαι απόψε εδώ μαζί μας έστω και τηλεφωνικά Η χαρά είναι δική μου και ταυτόχρονα και τιμή Ωραία Λοιπόν πάμε από την αρχή Από την αρχή αρχή Πώς ξεκίνησαν όλα με τους Whipping Mist και πότε Λοιπόν η Whipping Mist είναι ένα Λίγο σύνθετο πράγμα για το πως δημιουργήθηκε. Είναι μια στιγμή μέσα σε όλα αυτή την τρέλα που ζούμε το τελευταίο καιρό που, έχει να κάνει, που είχε να κάνει τέλος πάντων με τις καραντίνες, με τις πανδημίες και με αυτά. Ναι. Το διάστημα όλο αυτού του χειμώνα της, του περίφημου εξαμήνου της καραντίνας ε, η μπάντα των Gester Thoughts ε, με μεγάλα προβλήματα στο να μπορούμε να βρεθούμε, έμεινε, ναι, έμεινε πάρα πάρα πολύ πίσω σε τομέα. Εγώ βέβαια δεν μπορούσα να σταματήσω να κάνω κάποια πράγματα που έχει να κάνει με τη μουσική, επειδή ναι, δηλαδή, ναι. όπως ίσως ξέρεις, εσύ μάλλον το ξέρεις, δεν πρέπει να το ξέρω όταν ο κόσμος, έχουμε δικό μας στούντιο, στο πατρικό μου σπίτι τέλος πάντων, εγώ έβρισκα την ευκαιρία και κατέβαινα κάτω για να μπορώ να κάνω, να παίζω μουσική καταρχάς. Οπότε η καραντίνα βοήθησε πολύ σε αυτό, έτσι. Βοήθησε πάρα πολύ στο ότι ήμουνα σχεδόν κάθε μέρα κάτω στο υπόγειο. Ναι. Σε πράγμα που σε συνθήκες δουλειάς και καθημερινότητες δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει. Ωραία. Δηλαδή καταλαβαίνω πως σαν να μου λες τώρα ότι υπήρχε μια τεράστια εσωτερική ανάγκη που σε έσπρωχνε να βγάλεις προς τα έξω όλο αυτό που συνέβαινε μέσα σου. Σωστά. Ε, ναι. Αυτό ακριβώς είναι με την εμ, μόνη διαφορά ότι αυτή την ανάγκη δεν την είχα μόνο στην καραντίνα. Την έχω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου <laughs> να ασχολείται με τη μουσική. <laughs> ε, αυτό το λέω απλά για να καταλάβεις ότι δεν έγινε επί τούτου «Α κάτω, πρέπει να γράψω κάτι» Υπήρχαν ναι. πράγματα τα οποία ήταν ε, πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι μου ναι, ναι. και μου δόθηκε απλά η ευκαιρία με τη συχνότητα που μπορούσα να κατεβαίνω και με τη μη, μη παρεμβολή της δουλειάς και της καθημερινότητας α πούμε που αποσχολεί του καθένα μας ναι, ναι. να το υλοποιήσω πολύ καλύτερα. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, προτού συνεχίσουμε ε, θέλω να διαλέξεις εσύ ένα κομμάτι για να ακούσουμε από το άλμπουμ και θα τα πούμε σε λίγο αμέσως. Ένα κομμάτι από το άλμπουμ ε, Θα ήθελα να αρχίσω με ένα κομμάτι που για μένα είναι, έχει και πάρα πολύ Μεγάλη σημασία και η στοίχη του με αυτά που ζούμε και τώρα, τα πολύ πρόσφατα. Ναι, ναι. Και λέγεται «You can hear the birds». Λοιπόν ήταν το You Can't Hear The Birds ε, Όσον αφορά τα τραγούδια και πώς βγήκαν θα μας μιλήσεις σε λίγο ε, Να μείνω σε κάτι τώρα που γράφεις στο οπιστόφυλλο Μεταξύ άλλων γράφεις για μονοπάτια που οδηγούν σε μοναχικούς δρόμους Lonely streets του μυαλού Και γράφεις επίση και για κάποιες στιγμές όπου η αόρατη Weeping Mist, η αόρατη ομίχλη που κλαίει με λιγμούς, μας σκεπάζει ε, μίλησα μας λίγο έτσι για το γενικό κόνσεπτ του άλμπουμ Ναι κοίταξε να δεις κάτι Αυτό πιστεύω ότι ισχύει στους, σε όλους τους ανθρώπους Ναι ε, Και πιστεύω ότι όποιον και να ρωτήσεις δεν νομίζω ότι έχει πάθει αυτό που θέλω να πω εγώ μέσα από το δίσκο μου ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια ανθρώπινη στιγμή Ναι ναι που πιστεύω ότι την έχουν βιώσει όλοι οι άνθρωποι. Και έχει να κάνει με, την, με αυτό που λέμε έτσι λίγο να το εκλαϊκεύσω, όταν πάμε στο κρεβάτι μας και ξαπλώσουμε, είμαστε εμείς και οι σκέψεις μας. Μπράβο. Μέσα από αυτό λοιπόν το συνέστημα, που μπορεί να μην είναι κρεβάτι, μπορεί να, είναι, να είμαστε μόνοι μας, να, ε, να κάνουμε κάποιες, ε, πώς να πω τώρα τη λέξη, κάποιες ανασκοπήσεις, κάποιες αναθεωρήσεις, κάποιες σκέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτά που έχουμε ζήσει ναι, ναι. και μας έχουν μάλλον στεναχωρέσει. Έναν εσωτερικό μονόλογο με τον εαυτό σου δηλαδή. Ναι, στην, μια... ουσία, στην ουσία νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Ωραία. Είναι, και... α... είναι ναι, αυτή ναι. η εσωτερικότητα που έχει ο άνθρωπος, η ανάγκη να απολογηθεί στον εαυτό του. Και μέσα από όλο αυτό, μέσα από όλες αυτές τις σκέψεις, δημιουργήθηκαν σιγά σιγά... Η στίχη Δηλαδή θέλω να σου πε... πω Ναι ναι θέλω να σου πω ότι πρώτα ήρθαν οι στο μυαλό σου Και μετά τους έντισες μουσικά Ή το αντίστοιχο; ναι. Πότε δεν γίνεται αυτό σε μένα ναι. ε, Μάλλον ποτέ ε, Μπορεί και να γίνει Αλλά συνήθως βγαίνει, βγαίνει κάποιος ρυθμός Ο οποίος προέρχεται από το μυαλό μου ναι, ναι. Ε, Μέσα από το ρυθμό και ανάλογα και το ύφος του ρυθμού Σε Α... επίπεδο Αν είναι, αργό, το... αν είναι γρήγορο, ε, ντύνεται και με, την με, με τους κατάλληλους στίχους από το τι μου βγάζει αυτό το πράγμα. Okay. Άλλες φορές βέβαια μπορώ να ομολογήσω ότι έχω, έχω κάποιους στίχους που έχω έτσι λιγάκι που λέμε κάπως σε ένα τετράδιο ψηλογράψει ναι, ναι. και που μου δίνουν από, από μόνη τους οι στίχοι ένα, ένα δρόμο για το τι περίπου πρέπει να βγει στο κομμάτι. Ένα μονοπάτι πάνω στο οποίο να βαδίσεις έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι το οποίο επίσης θα επιλέξεις και θα συνεχίσουμε. Ποιο θα είναι αυτό. Λοιπόν, ποιο θα είναι αυτό. Μια που λέμε έτσι για τις διάφορες, να το πω έτσι, αλήθειες ε, είναι ένα κομμάτι που λέγεται «The sun always wins in the end». Ωραία. Πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι και θα τα πούμε αμέσως μετά. Πάμε μουσικά τώρα, ε, εγώ χαρακτήρισα αυτό το άλμπουμ ως ένα 60's. Γαράζ Σάικ μου το τέλικα, τα βάλα όλα μέσα. Πες μου εσύ τώρα με δικά σου λόγια, πού κινείται μουσικά το άλμπουμ Lonely Streets. Τώρα Μιχάλη μου αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Το ξέρω. Και με πολύ, δεν ξέρω, με πολύ δύσκολη απάντηση. Ε, γιατί οι έννοιες ειδικά στη μουσική είναι λίγο διαφορετικέ στον καθέναν με. Κάτι που εγώ μπορεί να θεωρώ γκαράζ ε, ή ψυχεδέλεια, άλλος να θεωρεί κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Mm. Αλλά νομίζω αυτό που έχεις ε, έτσι πολύ ωραία ε, βγάλει σαν ύφος, νομίζω ότι κάπου εκεί κινητή, Είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει μούντι κομμάτια, έχει ψυχεδελικά κομμάτια, έχει κάποια γκαράζ κομμάτια, έχει γκαράζο ψυχεδελικά κομμάτια, ε, κινείται μέσα στο φάσμα που έτσι κι αλλιώς κινόντουσαν και οι GST DEFOX. Παρ' όλα αυτά ναι, ναι. έχει κάποια πράγματα που ίσως ε, είναι αρκετά διαφορετικά από τους GST DEFOX σε κάποια κομμάτια λίγο πιο μουντή που δεν ξέρω αν Α, τα προ... είχαμε παίξει ως GST DEFOX. Για παράδειγμα, θα σας πεις ένα κομμάτι τέτοιο το οποίο να το πάμε να το ακούσουμε κιόλα. Ωραία, μπορούμε να βάλουμε ένα κομμάτι που λέγεται The Fire of the Candles. Οκ. Okay. Ζωοψυχανδελική κομματάρα, το κομμάτι που μόλι ακούσαμε και συνεχίζουμε. Σπύρο, αυτό που διακρίνω εγώ σε όλο το άλμπουμ είναι ένα έντονο στοιχείο μουσική των σύξτη. Πράγμα που σπανίζει τι μέρε μα. Συμφωνεί με αυτό, Ότι. Όχι ότι σπανίζει, το, το ξέρω ότι σπανίζει. Ε, ότι ο δίσκο είναι βουτιγμένος στην κυριολεκσία στα σύξτη. Άλλη πάλι πολύ μεγάλη κουβέντα. <laughs> Ένας φίλος είχε πει ότι η καλύτερη μουσική στον κόσμο είναι αυτή που αρέσει σε εμάς. Ωραία. Ε, εμένα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τέλος πάντων και μετά από την ε, λίγο προφηδική μου rock ηλικία, ε, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από τα 17-18 μου, ακούω μόνο σίξ της. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να έχω άλλα βιώματα εκτός από αυτά και στη μουσική που βγάζω. Ε, οπότε σου απαντάω, νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτή. Είναι αυτό που αρέσει σε μένα, είναι αυτό που λατρεύω που είναι τα 6 και αυτό προσπαθώ να κάνω και στη μουσική που παίζω. Ωραία, κατάλαβα, κατάλαβα απόλυτα. Απόλυτα κατανοητό. Βέβαια, όταν ε, εννοούμε days, αυτό το λέω και για όσου ξέρετε τη μουσική των Yesterday's Thoughts, αλλά και σε όσου θα ακούσετε το album των Weeping Mist, μιλάμε για αμερικάνικα days, μιλάμε για μέσα δεκαετία 60, 66, 65, 66, 67. Και μιλάμε για Τέξας πιο πολύ, έτσι. Μιλάμε, ναι, ναι, μιλάμε <laughs> για, δεν ξέρω αν είναι μόνο Τέξας, ναι. είναι πάντως σίγουρα αμερικάνικοι, οι επιρροές που έχω σε μουσικές είναι πιο πολύ βασίζονται στην Αμερική και στην αμερικάνικη κουλτούρα, να το πω έτσι, και παράδοση στα σύκτης. Πάμε σε ένα κομμάτι ακόμα. Ποιο θα ήθελες να παίξουμε. Ε, Παρόλο που αργεί λιγάκι ακόμα θα ήθελα να βάλω ένα κομμάτι που λέγεται Summer Almost Comes. Summer Almost Comes, οκ. Okay. Λοιπόν, ακούσαμε το Summer Almost Comes και συνεχίζουμε εδώ την κουβεντούλα μας με τον ε, Σπύρο Μεγέδες Ήδη, τον των ηθήνων νου των Whipping Mist ε, Κανονικά έπρεπε να αρχίσουμε από το πόσα κομμάτια περιέχει ο δίσκος ε, ποιος έχει βοηθήσει στην ηχογράφηση και αυτά ε, έπρεπε να τα κάνουμε στην αρχή τα κάνουμε εδώ στη μέση Λοιπόν, ε, είναι σ' όλο προσπάθεια αυτή, δική σου Έχει γράψει του στίχους, έχει γράψει τη μουσική παίζει τα πάντα τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για αυτό το album. Ε, τα πάντα Εκτός από δάγματα. Ντραμ... Εκτός, εκτός από τηνμπάνα. Τα τηνμπάνα είναι ο Γιώργος ο δράμερ μας από τους Γιώργους και οι θεός. Και είναι πολύτιμη και η βοήθειά τους στο να ολοκληρωθεί αυτή η, προσ... η προσπάθεια. Η μουσική γιατί χωρί αυτόν δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Χωρί την να τουλάχιστον. Δηλαδή για να καταλάβω καλά έγραψες τα κομμάτια, τα ηχογράφησε και μετά ήρθε ο Γιώργο και πρόσθεσε από πάνω drums, κάπω έτσι ή ε, τα Ναι, κάπω έτσι, τε... κάπω έτσι. Τα περισσότερα κομμάτια ήταν γραμμένα, ναι κάποια χρειάστηκαν να ξαναγραφτούν και με παρουσία του Γιώργου αλλά τα ε. περισσότερα γράφτηκαν κάπω έτσι, ναι. Ωραία, ωραία. Και βλέπω εδώ ότι η Mastering έχει κάνει ένα τύπο από τη Γερμανία ο Δ Ακριβώς και πολύτιμη βοήθεια και αυτούν στο τελικό αποτέλεσμα του mastering Ωραία, πάμε σε ένα κομμάτι ακόμα Ποιο θα ήθελες Να βάλουμε ένα κομμάτι έτσι λίγο, μια που λέγαμε για Τέξας Ναι, ναι ε, Ένα λίγο wester, κάπως να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω Ένα που λέγεται Jaguarlin Και μιλάει για μια κοπελιά εκεί Πάμε να το ακούσουμε, ε? Βεβαίως Ακούσαμε τον Ζάκου Αλίν από το δίσκο Lonely Streets των Weeping Mist. Έναν δίσκο που περιέχει 16 κομμάτια, 8 στην πρώτη πλευρά, 8 στην δεύτερη, δηλαδή είναι ένα full δισκάκι. Και συνεχίζουμε εδώ με το σπύρο. Θέλω να μιλήσουμε για αισθήματα. Γιατί προσωπικά σε μένα αρκετά τραγούδια, όχι μόνο δικά σου, γενικά συγκροτημάτων, μου βγάζουν αισθήματα προ τα έξω. Τι αισθήματα, τι εστίσεις, τι αισθήματα βγάζουν τα τραγούδια του Long Streets προς τα έξω, νομίζεις εσύ. Ε, κοίταξε να δεις, ε, το τι αισθήματα βγάζει ε, σε μέναν ξέρω, το τι μπορεί να βγάλει στους άλλους δεν ξέρω. Ναι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι στοχεύει σε αυτό που είχαμε πει στην αρχή, στο να αγγίξει ανθρώπους που έχουν νιώσει αυτή την εσωτερικότητα και που λέγαμε στην αρχή για το πού απευθύνεται ο Δύσος και πως ε, και οι στοίχοι του ακόμα. Έχουν να κάνουν με την ε, ψυχή του ανθρώπου. Ε, με τον ψυχισμό δηλαδή. Με τον ψυχισμό είναι καλύτερη. Του κάθε καλύτερη. ακροατή που ακούει το άλμπωμ έτσι. Όμως εδώ πέρα έχω και μια ιδιαίτερη ένσταση για, ναι, το, ναι. Τι, για το ποιος είναι ο ψυχισμός του κάθε ανθρώπου. Ναι. Ε, το ότι αγγίζει εμένα ένα κομμάτι και μπορεί να κλάψω και με το κομμάτι αυτό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να αγγίξει και κάποιον άλλον. Σωστό. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει καθαρά με το τι ψυχισμό έχει ο καθένας και με το τι αρέσχεται ή του αρέσκεται να, να του ιντριγκάρει το συνέστημα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, ναι. Είναι προσωπικό στον καθέναν. Ευελπιστώ όμως ότι ή θα ήθελα να αγγίξει όπως άγγιξε εμέναν και άλλους ανθρώπους. Εγώ πάντως από προσωπική άποψης θέλω να σου πω ότι αρκετά κομμάτια μέσα από το album ενεργοποιούν τον ψυχισμό μου δηλαδή σε άλλα κομμάτια ε, τραγουδάω δυνατά βρίσκομαι τον εαυτό μου να τραγουδάει το ρεφρέν δυνατά, αλλού έξω στο δρόμο, έχω το ρυθμό και το, γαλόν, και το τραγουδάω ή σε άλλα κομμάτια όπως πες, δεν είναι κακό να το πούμε υπάρχει κομμάτι μέσα που οπότε το ακούω κλέω. το έχω ακούσω χίλιας φορές το έχω ακούσει ε, χίλια κράμματα έχω βάλει <laughs> <laughs> τέλος πάντων αυτό αυτό είναι ένα δημιούργημα σπάνιο. Δεν το βρίσκεις συχνά πυκνά σε καινούριους δίσκους, σε καινούριες δουλειές. Ε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά εμένα ναι. σε αυτό που είπα και πριν. Ότι δεν είναι ίσως όλοι οι άνθρωποι συναισθηματικά οι ίδιοι στο πώς αντιδρούν σε ένα κομμάτι. Ε, παρόλα αυτά ο σκοπός του κομματιού, πιστεύω όλων των κομματιών, ναι, ναι. είναι να αγγίξουν την ψυχή του ανθρώπου. Εκτός βέβαια αν ο σκοπός ενός κομματιού είναι απλά να χτυπιέσαι. Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το με λίγο. <laughs> όχι, όχι. <laughs> να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είναι κακό. Ναι, όχι. Καθόλου. Ε, ίσως καθόρι. είναι και ένα, μια καλή ευκαιρία να μπορέσω να, να πω και δύο πράγματα που θέλω για αυτό το θέμα. Γιατί, ναι, γιατί βεβαίως, βεβαίως. είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για τη μουσική γενικά. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι κακό να, να πούμε ότι η διαφορά σε κάποιες μουσικές μουσικά είδη έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό που είπαμε πριν. Με το τι αγγίζει το ψυχισμό του, του κάθε ανθρώπου. Ναι. Και το τι μουσική παιδεία έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτό λέω εγώ τουλάχιστον. Ωραία, ωραία. Βέβαια, σε αυτό το σημείο... Είναι η μία πλευρά, ο ακροατής, και είναι και η άλλη πλευρά, ο δημιουργός. Εγώ ως δημιουργός θέλω να δημιουργήσω κάτι που να σε κάνω μόνο να χορέψεις ή θέλω να δημιουργήσω κάτι που να σε κάνω να σκεφτείς. Κατάλαβες τι εννοώ. Απόλυτα κατάλαβα και εδώ πέρα έρχεται η απάντηση ότι τελικά δεν ξέρω τι είναι το σωστό να κάτσω σε ένα στούντιο και να γράψω κάτι που απλά θα αρέσει στον κόσμο και που ξέρω ότι αρέσει ή θα γράψω κάτι που αρέσει σε μένα ευελπιστώντα να αρέσει στον κόσμο. Ναι. Εγώ διαλέγω το δεύτερο. Το δεύτερο. Ωραία. Και εγώ ως ακροατής το δεύτερο διαλέγω. Δηλαδή ε, βάζω, βάζω τον εαυτό μου στην ε, δεύτερη αυτή κατηγορία. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Ποιο θα ήθελε να είναι αυτό. Ε, θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο το λατρεύω πάρα πολύ ναι. έχει να πάρα πάρα πολύ έτσι μια εσωτερικότητα μια που το λέγαμε και λέγεται αιδισάει του λύδιου Ωραία. ωραία ναι πάμε να το ακούσουμε Ακούσαμε το αντισάιτ του Λίβιου. Και τι να πει κανεί τώρα, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τελειώσει εδώ η εκπομπή να πάμε σπίτι μα. Τέλο πάμε αλλά υπάρχουν και άλλα κομμάτια μέσα που ευελπιστώ από τον Σπύρο να τα διαλέξει μέχρι το τέλο τη εκπομπή. Ε, Σπύρο, είσαι εκεί, όλα καλά. Είμαι εδώ. <laughs> Είμαι καλά. <laughs> λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για το κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Απλά αυτό, τίποτα άλλο. Το, αφή, το αφήνω έτσι. Ε, δεν μου λες ε, κοντεύουμε να τελειώσουμε για απόψε. Ε, υπάρχουν άλλα, υπάρχει άλλο υλικό, υπάρχουν άλλα κομμάτια, Υπάρχουν ε, πολλά κομμάτια ακόμα. Ναι. Ε, έτοιμα ή ιδέε, Πολλά από αυτά είναι και, ε, είναι και έτοιμα Αχα. και πολλέ ακόμα ιδέε. Ωραία. Ευτυχώς σου λέω ναι, η, ναι. η καραντίνα μας έκανε καλό <laughs> γενικά <laughs> και σε κάτι ε, Σκέφτεσαι στο μέλλον να κάνεις κάτι με αυτά Δεν σου κρύβω τι θα ήθελα ναι Θα, θα ήθελα να κάνω κάτι και με αυτά ε, Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά ναι, ναι. και ελπίζω να μπορέσω να το υλοποιήσω και αυτό στο μέλλον Ωραία ε, Θα ήθελα να ακούσουμε άλλο ένα θα ήθελα να ακούσουμε ένα κομμάτι έτσι για να κλείσουμε αν είναι και το τελευταίο ναι. το οποίο λέγεται Alice Land Ωραία Λοιπόν ε, Προτού το βάλω Προτού σε καλή Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για αυτό το κομμάτι γιατί ε, δεν θα το έλεγα μίγα μέσα στο γάλα αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και για δεύτερη φορά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το συμπεριέλαβες μέσα σε αυτό το σετ των τραγουδιών... που αποτελούν το Lonely Street. Να είσαι καλά. Ε, δεν ξέρω τι μπορώ να πω για αυτό το κομμάτι. Ε, είναι ένα πολύ περίεργο κομμάτι. Αυτό το κομμάτι γράφτηκε σχεδόν live. Ε, δηλαδή κατέβηκα μία μέρα στο υπόγειο... Ε, αυτό μόνος μου, να το πω έτσι. Ναι. Ε, Κάποια στιγμή μου βγήκε αυτός ο ρυθμός Είχα ένα μικρόφωνο συνδέσει να το πω έτσι και ταυτόχρονα με την κιθάρα ε, τραγούδαγα και κάποια στιγμή βγήκε αυτό το κομμάτι βέβαια μεταπροσθέθηκαν και άλλα πράγματα Ναι, ναι, ναι, ναι κατάλαβα, ναι, ναι. πως γεννήθηκε ε, μου λες, ναι, πως γεννήθηκε Όπως βέβαια προσθέθηκαν και οι σωστοί στοίχοι γιατί δεν είχα βγάλει ακριβώς ναι. ε, αλλά στην ουσία έχει γραφτεί live. Είναι ένα επίσης πολύ εσωτερικό κομμάτι, ένα ψυχεδελικό κομμάτι τα την ταπεινή μου άποψη. Με... Κάρα ψυχεδελικό κομμάτι για την δική μου ταπεινή άποψη. Ναι, συμφωνούμε και με πάρα πάρα πάρα πολύ ε, εσωτερικούς στίχους που ίσως αν κάποιος τους ψάξει λίγο και τους διαβάσει... Θα καταλάβει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με προσωπικά βιώματα Ωραία και μιλώντας για προσωπικούς στίχους Υπάρχει κι άλλο ένα κομμάτι που δεν το παίξαμε απόψε Είναι το The Garden of Eden Και εκεί γίνεται χαμός μέσα στους στίχους έτσι Με τους στίχους ε, Ναι Απλά είπαμε να μην τα βάλουμε όλα <laughs> Αλλά να αφήσουμε κάτι για να ακούσουμε. Αλλά ωραία, ναι, ωραία. Ε, είναι, αυτό είναι ακόμα πιο εσωτερικό κομμάτι Ναι ε, το ένα έχει να κάνει, είναι δύο, με δύο διαφορετικές, ε, να το πω έτσι, ιστορίες ναι. Η μία ιστορία, ίσως θα έπρεπε, αν, αν να το πάμε λίγο, ε, η μία ιστορία του Άλης Λαντ μπορεί να είναι όταν είσαι γύρω στα 20, Ωραία. 30 Και η άλλη έχει να κάνει με, το, με την ηλικία μου τώρα Ωραία, κατάλαβα Κατάλαβα. Δηλαδή είναι μια συνέχεια κάποιων πραγμάτων και το που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος κατεμέναν στον ψυχικό του κόσμο. Εγώ έχω καταλήξει με τους τοίχου του συγκεκριμένου κομματιού ότι εκεί είναι ο ψυχισμός μου. Κατανοητό. Και φυσικά θα το καταλάβουν και κάποια στιγμή όταν κυκλοφορείς το άλβο μου όσοι το πάρουν και ακούσουν το συγκεκριμένο κομμάτι. Ελπίζω πω ναι. Λοιπόν, αυτά θα σας αφήσουμε με το Άλισλαντ Θες να προσθέσεις κάτι άλλο Σπύρο ή μήπως ξέχασα κάτι να σε ρωτήσω ε, Όχι Ήθελα απλά να πω ναι. ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβεντούλα Ωραία. Ελπίζω ε, και εύχομαι να αρέσει ο δίσκος και στον κόσμο όπως αρέσει σε μένα ναι εγώ Όπως αρέσει και σε μένα ναι. Να <laughs> και σε καλά. μένα ναι αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω κλείνοντα και να ευχαριστήσω πάρα πολύ προσωπικά εσένα ναι. Ευχαριστώ. Την Time Machine Production για την εμπιστοσύνη που δείξανε σε μένα ναι, και την τιμή που μου κάνανε να βγάλουν αυτό το δίσκο. Και εγώ να σου αποκαλύψω σε αυτό εδώ το σημείο ότι ε, όταν έγινε ένα σχετικό meeting με τα δύο δηλαδή, παιδιά Το Σάκη και το Σταύρο Και τους ε, έβαλαν κάποια αποσπάσματα από το δίσκο Με ανοιχτό το στόμα Προσπάθησαν να μιλήσουν Δεν, δεν τα κατάφεραν Ήθελε λίγο χρόνο να συνέλθουν Και μου είπανε αυτό πρέπει να κυκλοφορήσει προς τα έξω Τελεία, κάνε τα κομμάτια σου Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ήταν πραγματικά και για μένα Και χαρά και τιμή να, να κάνουμε αυτό το δίσκο μαζί Ωραία Λοιπόν, εντάξει, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά. Βεβαίω. Να σε καλά. Επίσης.